Είμαστε σε μια πόλη ανοχήρωτη, σε μια πόλη η οποία βλέπει ο καθένας στην καθημερινότητα με σεντές πολυτελές μίνιμπας να κατεβάζει γύφτου από άλλα μέρη της Ελλάδος και να επαιτούν είτε πεδάκια είτε με ακορντεόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα πλέον τα πάρκα αυτά της πόλης έχουν στρατοπεδεύσει τέτοια άτομα. Τους χαϊδεύουμε και δεν είναι μομφή κατά των ανθρώπων αυτών, αλλά κατά τις αδιαφορίας κάποιων, οι οποίοι δεν θέλουν να επιβάλλουν τα νόμιμα για την εφταξία αυτού του τόπου. Ενός τόπου που ο προορισμός του είναι να είναι τόπος κοσμοπολίτικος, τόπος τουριστικός, γιατί από αυτό τρώνε κάτι κατοικοί του. Και όποιοι δεν το σέβονται αυτό το πράγμα. Όποιοι δεν θέλουν να το κατανοήσουνε. Και με, το, με κάθε τρόπο, δεν θα το πω εγώ τον τρόπο αυτό, δεν ξέρω πώς θα συνενοηθούν ε, οι αρμόδιες κατασταλτικές αρχές με τις διοικητικές αρχές. Αυτό είναι πρόβλημά τους. Όσοι λοιπόν από αυτούς θα αγνοούνε και θέλουν απλά να βλέπουν τη διαχείριση των πραγμάτων ενός τόπου σαν public relations, τότε ε, καλύτερα είναι... Να το ομολογήσουν και δημόσια, να δούμε και πρέπει να δούμε όλοι εμείς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο και τον λατρεύουμε, πώς κάποια πράγματα θα πούνε επιτέλους στη θέση τους. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και ένα σωρό καθημερινά πράγματα τα οποία τα βλέπεις. Τι Από θεωρείτε ότι λείπει κύριε Υψηλάντη για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει καταρχάς να βάλουμε μεγαλύτερη αγάπη σε αυτόν τον τόπο. Δεν λέω ότι λείπει η αγάπη αλλά πρέπει να μπει μεγαλύτερη αγάπη σε αυτόν τον τόπο και μεγαλύτερη ε, αντιμετώπιση των πραγμάτων με ρεαλιστικότητα και με και αυτά Το ότι κάνουμε κάτι διαχειριστικά και τελειώσαμε, αυτό δεν ισχύει για ένα τόπο τόσο όμορφο και τόσο πρικισμένο από τον Θεό.